Ε, Έλα. Είπα στην εξαρτική των ταινών ότι ακόμα και το πιο καλό σύστημα λέει να είχαμε δεν θα μπορούσε να προλάβει το τύχημα, από το πέπω έτσι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτά τα συστήματα σαφώς και θα συνέβαλαν στην αύξηση. Τη ασφάλεια. Αλλά δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα απέτρεπαν το δυστύχημα. Γιατί και τα συστήματα αυτά, ανθρώπου χρειάζονται για να τα χειρίζονται. Ε, ωραία. Εμεί τότε γιατί δεν Μπελαρά και F35 και Viper. Α μένουμε με τα παλιά, ρε παιδί μου. Αφού και το πιο καλό σύστημα να έχουμε δεν πρόκειται να μα κερδίσει κάτι. Εντάξει, θα υπάρχουν Ελλάδα, θα υπάρχουν πόλεις. Εκεί πέρα στην εθνική ασφάλεια και η εθνική άμυνα, τι για γιατί δίνουμε τρισεκατομμύρια. Γιατί η εθνική ασφάλεια μας... και να νιώθουμε εθνικά ασφαλιστήνε. Γιατί μα όταν έγινε το ατύχημα ότι υπάρχει.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 Γραμμία, αν δεν το είδε εκείνη την <σ showing> στιγμή. Φαινόταν στον πίνακα. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τοπική τηλεδιοίκηση υπάρχει. Α το έλεγα με την αρχή ότι δεν υπάρχει. Το είδε και ο Γατζηδάκη. Ελά, ελά, άντε, χαμένα τα έχει τώρα. Αντε, συγκεντρώσου, ξαναπάρε. Δεν θα σε πετύχω, ρε Μαλάκη. Ναι, αλλά τι <tourism> να σε κάνω συγκέντρωτο. Τέλο πάντων, που ο Καραμαλή από τα σφαίρα και ότι δεν υπάρχει τελικά τηλεδιοίκηση. Αποφασίστε, ρε Μαλάκη. Πέντε μέρε μετά το τύχημα βγαίνονται και λέει ότι υπάρχει. Τελικά υπάρχει, δεν υπάρχει. Τώρα μη μένει κι εσεί τα λόγια. Στην πράξη μη νε.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 Το ραδιοφωνάκι ακούει κάτι κουνούμαλου. Και εγώ περιμένω στο τηλέφωνο να μου το σηκώσει. τελικά σου σηκώθηκε. Τελικά μου το σήκωσε, ναι. Καλά, και μου αρέσει αυτό. Να Μπορεί, Λουλού, στα μπουζούκια με παρε να κλείσω ρε μαλάκα τραπέζι. Μάζα, το γιο μου να μου κλείσει εισιτήρια. Γιατί παίρνω την κοπελίτσα και μου λέει: Έχετε πάρει εισιτήρια τη. όχι, να κλείσω εισιτήρια θέλω. Όχι, μου λέει, πρέπει να πάρετε εισιτήρια και μετά. Τέλο πάντων, κάνω τη διαδικασία, το τηλέφωνο, μου λέει είναι για όρθιου. Αγαπη μου τη λέω η μα Τέλο πάντων. Τραπεζάτος Βρήκε στην άκρη, δεν κατάλαβα γιατί σου πέτσι είναι. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, τραπεζάτος ασούρδω να πούμε τον θα πάω. Να βγουν, να βγουν. Σα το πιάσω και το κολόγιο. Να σου πω και... λίγο. Έχει σκαλιά, ε αυτό. Καβεδίζε μου, λάκκι. Έβαλα ποιονικό σου Μου το είπε, θα... αλλά πέσαι, τα πέσαι, σκαλιά πέσαι, τα ανεβαίνει εύκολα. εύκολα. Δεν ξέρω. Χωροποιηδώντα, και άμα παίζει και κάτι ωραίο μπροστά να ανεβαίνει, Το μόνο πείδο που μπορεί να κάνει αυτό. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, ρε <ΣΣΣ> Αυτή Αυτοί εκεί η αριστερή να βούμε του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που με βάλανε δημοκρατικά να ελέξω τον πρόεδρο του κόμματο, που μετά με αποκαλέσανε ψηφοφόρο του ΔΥΦΡΑΓΚΟ, ξέρω εγώ, αμφισβητήσανε την επιλογή μου. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι αν δηλαδή δεν βγαίνει ο Κασελάκη και βγαίνει κάποιο άλλο, το κόμμα θα είχε διαφορετική, ας πούμε, πολιτική γραμμή. Αποφάσισε ποιο απ και... Τι διάλογο συμβαίνει εκεί πέρα, να πούμε. Πήγανε να... έτσι κατευθείαν να το διαλύσουνε. Για πε μου, ρε πάλι σοβέ, εδώ, Πες μου γιατί τα σκάσω δεν μπορώ Κοίταξε να δεις το καραπούτσα Είναι μια έννοια που δεν φτιάχτηκε τυχαία Και μάλλον έχει φωτογραφία πλέον δίπλα στο λεξικό Βρείτε μου αντίπαλο Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε Ναι ρε φίλε γιατί βοηθάνε αυτά να πούμε Ναι σου δίνει ένα παράδειγμα Μια εικόνα ΣΥΡΙΖΑ Αυτό UK UFO Relief, NASA UFO, released. UK, να... UFO. Το να όλοι... Άσε το Ηνωμένο Βασίλειο στην ησυχία του. Τώρα που έχουν ενταλκάδε, Όταν... Τώρα είμαστε ταραγμένοι. Όταν... Είμαστε ταραγμένοι για UFO... την τα αρρώστια του Καρόλου. Έπισε... Ξέρει να έχει καρκίνο ο Βασιλιά. Όλοι... Συγγνώμη, είσαι όλοι... το Έλληνα, <laughs> δεν είναι έτσι. Classifier... Σαν του καρκινοπαθεί στον Άγιο Σάβα α πούμε που παρακαλάνε για θεραπεία και δεν βρίσκουν ραντεβού. Δεν μας νοιάζει καθόλου, όχι. Ο Κάρολο μας εγκυνεί. Ε, παρακαλώ τώρα. Έλα. Όλα Ξέρω ότι γι' αυτό βιάζει. με πήρε και γι' αυτό τα λέω. Έλα. Έλα. Για τον Άδον, ήθελα να πω αυτέ τι που λέει. Ποιε από όλε τώρα, μισό λεπτό, Ναι, ναι, ναι, για του μισθού των uh, γιατρών. Α, αυτές οι okay. το Λέει θα Θέλουμε μισθού στο Αντί να απλώνεται τον ένθια που πληρώνει, απλά με τον τριπλά μου. Όπω παλιάγε θέλετε λεωφορεία, θα σα κόσμουν τι συντάξει. Τι δεν τα κάνουμε μετά τα χίλια ελεφορία, θα τα κάνουμε βόλτα στο συνέδριο. Τι θέλει να κόσμε με την τάξη των ανθρώπων. Για πάμε λεφορία. Λοιπόν, αυτό το παλικάρι μα πω, ότι είχα συγενικό πρόσωπο αυτέ τι μέρε, περίμενε 8 ώρε με πόνοι για να μπει στο νοσοκομείο. Και χθε πάλι πήγαμε μια φίλη μου εδώ πέρα άλλε 10 ώρε όχι για να μπει για να την εξετάσουν. Και μου λε μετά να του βάλουν σε άγνωστολή. Σε άκοσ κουμπί, να του για πέτα μου είναι. Αυτό δηλαδή με αυτό τον εκβιαστή για να θέλετε αυτό θα πληρώσετε ας πούμε MFI, ή θα ακούσουμε συντάξει. Αυτό είναι εκβιασμός. Αυτό δεν είναι βία όμως, είναι διαφορετικό είναι... συγγνώμη, είπε για σάκο, όχι. Μέσα σε ένα σάκο. Ναι, σάκο σκουπιδιών αποστόλου και δεν σακ... είναι σακ... αυτό. Σακο, πέταμα. Τελείωσε, δεν υπάρχει. Δηλαδή, έχουμε και του άλλου στο Λιάγκα, να πούμε, που ασχολιόταν τότε με τα τέμπη και έλεγε ο μπλοκάκια και ο σουγλάκια για του δύο σταθμάρχε. Αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στο λόγο τη Καριστιανού. Δεν τη βλέπουμε την Καριστιανού αυτή τη στιγμή που πουθενά. Αυτό που ήταν να ασχοληθεί ήταν να τα ρίξει και αυτό στου σταθμάρχε. Εντάξει, Σα... τώρα παίρνει και ένα συγκεκριμένο μισθό για συγκεκριμένο λόγο. Το παίρνει όπω να είναι. Ακριβώ. Λοιπόν, και επειδή λένε ότι δεν τα παίρνουν οι δημοσιογράφοι και έχετε αποδείξει. Η απόδειξη είναι ότι η αμοιβή του στο τέλο. Δεν στο ναυτιά. Δεν στου άλλου που έχουν γίνει βουλευτέ Νέα Δημοκρατία. Αυτή η αμοιβή. Τα βλέπει. Ωραία. Τόσο χρόνια το πάλευε. Να τώρα ήρθε στη στιγμή. Το πάλευε τη αμοιβή. Ήγηκε η ώρα. Κύριε Αφιά, καταρχά να σα ευχαριστήσω πολύ. Μεώσατε τον έμφυα έω και 34%. Και μάλιστα οι δανειστέ δεν το θέλανε, αλλά αυτό έγινε. Έγινε η ώρα. Αυτό είναι αποστολή. Γιατί λένε δεν τα παίρνουμε. Πότε τα παίρνετε, Ρεκουφάλε. Τα παίρνετε και τα παραπέρνετε.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 Ε μαλάκα καλαμούκι, πολεμένε. Ο Τσίπρα παίρνει 7, 8, 10.000 το μήνα. ο κόσμο υποφέρει. Σήμερα μα ήρθανε το FK. Και είναι ο καλαμούκι ο βολεμένο, όχι ο Τσίπρα. Και ο Τσίπρα είναι βολεμένο. Αχ, και, και ο καλαμούκι είναι βολεμένο. Λοιπόν, ασχολείστε τώρα, έχετε τώρα 23 λεπτά εκπομπή και ασχολείστε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με ο... τι θα ασχοληθούμε, αυτή είναι η επικαιρότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Θα σα πω γιατί θα γίνομαι και βέρε ξανά. Γιατί, Γιατί κλάνει το γατί Ο Μπιτσοτάκη, γαμάκη και βερνή. Τώρα κάνουμε απεργία μίλια γιατί θέλουν να καταργήσουν τον νόμο του Τσίπρα Για ταξίδια, τα ταξίδα, βάλει <συμπίδε> νικιασούν... Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θέλετε να ασχολούμαστε καμία μέρα με το ΣΥΡΙΖΑ, γενικώ. Ασχολεί. <συμπίδε> <συμπίδε> <συμπίδε> γιατί μέχρι χθε που δεν είχε συνέδριο, ασχολούμαστε με τη χθες την επικαιρότητα. Του αγρότε, το Μητσοτάκη, τον ποινικό κώδικα κτλ. Σήμερα, επειδή είχε χθε συνέδριο και επικαιρότα είναι ο Τσίζα, μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, Εντάξει μαλάκα. Που θα μας πεις θα την εκπομπή. <συμπίδε> <συμπίδε> <συμπίδε> <συμ 300 ευρώ ΔΕΗ, τα αρχήγια μου τη λέτε εσεί. θέλετε. Άμα σε ενόψαν τα 300 ευρώ ΔΕΗ, να μην ψηφίζει μαλάκι θα... που ιδιωτικοποιούν θα... τη ΔΕΗ, να... που θα... δίνουν θα... στο υπεταμείο για θα... 99 χρόνια όλα τα χρυσαφικά τη χώρα και που φέρνουν μνημόνια. Άμα σε ενοχλεί το 300 στη ΔΕΗ, yeah. μαλάκι και να... που ψηφίζουν θα... και ηλεκτρονικού πληστηριασμού και δεν δίνουν στα φαντ και τώρα λένε ότι δεν τα κάνανε. Και να θυμίσω ότι εμεί υπερήφανα ψηφίσαμε εναντίον των σερβισερ και των φαντ. Εντάξει, μαλάκι, αν σε το 300, άρι. να μιλήσω. Δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα γιατί. Έ, εγώ βαρέθηκα. Ξέρω τι θα πει. <Ρι> Έλα Μορντίβα. Τι θέλει. Γεια στη ζωή μου, τι κάνει. Έτσι, έτσι τα μιλάω. Όμορφα. Τι κάνει. Λοιπόν, καλά είμαι καλά, άκου να δει τι έγινε σήμερα. Έχω και εγώ μια αδερφούλα που για υψηλό. Χρειάζεται να παίρνει μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή. Γράφοντα στην εξαμηνία συνταγή τη, τη δίνουμε στο φαρμακείο και την εκτελείω άνθρωπο κάθε μήνα. Η συμμετοχή αυτή ήταν 1 ευρώ το μήνα. Παίνουμε λοιπόν τα 6 ευρώ για το εξάμηνο, όλα ωραία όλα καλά. Όμω παίρνει σήμερα ο φαρμακοίο, Ξαιρετέ, έχει γίνει μια αλλαγή, είναι 7 ευρώ. Λέμε Οκ, okay, αφήσουμε να δώσουμε το ένα ευρώ, όχι δεκαετία. <λάβατε> 7 ευρώ το μήνα καλό. Ωραίο. Είδε τι ωραία που πάει. Πληθορισμό <σταξι> αγάπη που <σταξι> ανάπτυξη. <σταξι> Να ορίστε. Η <σταξι> ανάπτυξη <σταξι> έχει ανάπτυξη σε όλα. Έτσι, έτσι πάει πολύ καλά. Κυρίως πέρα, ανάπτυξη των <σταξι> κερδών. Οκ. Okay. Φαντάζομαι ότι έχω νιώσει τόσο πολύ την ανάπτυξη και εγώ που έδωσα στο σκύλο μου δύο τόστει. Δύο τόστη, δύο τόσον. Τέσσερα τρώει μια δύο σκύλο. Τέσσερα θα you <sweak> Έλα ρε Αποστολή. Καλημέρα. Καλημέρα. Α σου πω, ξέρει αυτό ο φασίστα, αυτό το κάθαρμα γινοσάρια, γκασογλύφτη, όσα έχουμε πληρώσει 40 χρόνια που δουλεύαμε, άστρι μάστρι. Έλα καλέ, τι μας είναι λέει, αυτά. Και μα λέει τώρα που είμαστε ηλικιωμένοι ότι το φάρμακο πρέπει να το πληρώνουμε, κάρι όλοι οι άντρα. Θα ε, και περισσότερα για να έχουμε τι, τα καλά φάρμακα. Κοστίζουν το καλά, δεν θα πάω. Λοιπόν, πώ θα το πληρώσουμε. Έμπαθα φράγματα, έμπαθα κέρατά μου και θέλω 80 με 100 ευρώ το μήνα φάρμακα. Τώρα να πάει. Τώρα, ζωή να έχετε να πάει. Πληρώ... Παραγγέλλνετε τα φάρμακα τώρα, μη πάει όσο τα πάει, όσο πάει. Όσο μιλάει υπολιάζο, αυτός, εσείς παραγγέλνετε τα δικά σας τα φάρμακα, ακριβά. Όσον ώρα εγώ μιλάς, παραγγέλλνετε Αυτά να παραγγέλνουμε μάλιστα. Και τις Νάς εγχειρήσεις. Μου, τα ψυχοφάρμακα στο τέλος, θα τους στείλω τον λογαριασμό με αυτά που μας βάζετε, με το κούλι και όλους αυτούς τους φασίστες. Να το στείλω σε εσένα. Όχι σε ε <θίμιο> <θίμιο. θίμιο> Ναι! Ναι, εκείνε εδώ, σα ελγεί, σα τη παιδεία, Τι λένε, παιδάκι μου, σοβαρά! <Τι <Τι και αυτά αυτό, γιατί δεν το στο τόσο καιρό και το <Τι> μαθαίνω ξαφνικά. Αυ... Αυτό με τσατίζει, έλα, για τσατίστηκα.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 Επίση, στο δικό σα το στρουμφοχωριό όλα καλά. Καλά, μια χαρά. Δεν ασχολήθηκε κανεί μαζί σα. Περάσαν όλα έτσι και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία. Όλα καλά. Μόνο το στρουμφοχωριό του ΣΥΡΙΖΑ έχει θέματάκια. Αυτή Όλη τη στιγμή άντε... ναι. Και συζητάμε άντε... γι' αυτό. Υπάρχει κάποιο θέμα. Όλοι οι τα έχετε λίστα τα θέματα. Εντάξει, λοιπόν. υπάρχει κάποιο θέμα. Γιατί χθε, δέκα... α πούμε, ΣΥΡΙΖΑ είχε, δεν είχε το Πασόκ. Ε, τι είπε. Δεν είχε το Πασόκ. Πώς. Γιατί αν είχε το Πασόκ, κοιτά και ε, αυτό το καραμπουσαριό, θα λέγαμε για το Πασόκ. Πάω το 1 τρίτο α πούμε Πασόκ δεν ψήφισα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 Και πάμε! Βαστά, τι τουρκικά άλογα! Θα σου το να μην ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο τσίρκο Όχι για ναι, κάποιο ασχολούστε. συγκεκριμένο λόγο? Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω να, να έχει τέτοια θέματα. Μη δύο τέλη να τα λε. Να ασχολείστε γιατί μα κάνετε και πόση. Ευχαριστούν μας πολύ. Ευχαριστώ και που μα αφήνετε και να ασχολούμαστε. Και η αρνητική. Ευχαριστώ. Στείλτε και στον Πάνο κάτι που τον αφήνετε, αφήνετε να λέει ό,τι θέλει. Γιατί μακριά από τον και τον Άδωνη δεν είσαι με αυτά που λε.